nos vamos con los hermanos Rosales dice así uno dos tres cuatro en el fin de semana quiero bailar en el fin de semana quiero gozar Ναι, θα πάμε καλύτερα Σήμερα είμαστε πρώτοι Πού να το πάμε, υπερπρώτοι δεν γίνεται Το ευχάριστο νέο Μόλις το ακούσαμε, ότι μεγάλωσαν τα αυτιά του Biden Υπάρχει και ένα άλλο νέο Δεύτερο στη σειρά Ότι θα πάμε καλύτερα Το λέει ο Υπουργός Οικονομίες, Οικονομικών Ο κύριος Χατζηδάκης Και βάλαμε και τον Άδωνη, τον ξέρουμε Αυτή τη δήλωση είναι κλασική γιατί τελικά γινόμαστε υπερπρώτοι Είπαμε να γίνουμε πρώτοι Αλλά αυτοί το πήραν πολύ σοβαρά και σκίζουμε σε όλου του τομεί. Κάθε μέρα εδώ μεταδίδουμε δύο-τρει δηλώσει που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πρώτη, είναι τελικά ναι, υπερπρότιτλοι. Έγινε το ερώτημα του ο Άδωνη, απαντήθηκε από τα πράγματα, από την ίδια την πραγματικότητα. Ο Κωστή Κατζηδάκη, λοιπόν, για τα οικονομικά, που όλοι τα ξέρουμε, τα βιώνουμε, είναι στι τσέπε μα πάνω, στου λογαριασμού μα, τα βλέπουμε στι οθόνε του κινητού, έχει να μα πει τα καλά νέα. ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου στις προβλέψεις, προβλέψεις mm. μιλάει για ανάπτυξη 2,3% για την Ελλάδα, τώρα σε αρινές προβλέψεις mm -hmm. ενώ στο μοντέλο αυτό το οποίο εφαρμόζεται για τις ανάγκες των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων για την Ελλάδα έχει 1,8 mm -hmm. μισή μονάδα διαφορά mm -hmm. Άρα ναι, θα πάμε καλύτερα από ότι λένε οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου mm -hmm. προγραμματος mm -hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώ. ακόμα και τις προβλέψεις αυτές να πάρουμε καταγράμμα αυτό το οποίο θα έχει συμβεί είναι ότι η Ελλάδα μέχρι το 28 θα, ανέχει, θα έχει ανέβει πάρα πολλά σκαλιά παραπάνω σε σχέση με το 24. Wow. Η Ελλάδα μέχρι το 28 θα, ανέχει, θα έχει ανέβει πάρα πολλά σκαλιά παραπάνω σκαλί σκαλί θα κατεβώ ρε κουρέτε ρε τα μπέλη να τριγίσω μεγάλωσα τα αυτιά του Βάιντεν και με στα χλίματοφυλλα να σε κορφολογήσω τι μου κάνεις και με στα φυλά να σε κορφολογήσω ναι θα πάμε καλύτερα Από ό,τι λένε οι προβλέψει του μεσοπρόθεσμου mm. Προγράμματος χτυπάτε, <Καύρινη> okay. Πάλα μαγιά να σα να Άρα ναι, θα πάμε καλύτερα. Κυρίω <Καύριο> τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Θα πάνε πάντα καλά σε αυτόν τον τόπο Εδώ ο Κωστής Χατζηδάκης μας ανέπτυξε την σκέψη του, τις απόψεις Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα που έχει, τα κοιτάπια Που έρχονται από την Ευρώπη και θα ανέβουμε σκαλιά Μέχρι το 2028 ούτε κάνα σαν σερ Θα έχουμε ανέβει κάποια σκαλιά, Εμεί βάλουμε το τραγούδι που λέει Σκαλή, θα κατέβω, Κατέβηκε πώ το είπε τώρα εδώ μόλις το ακούσαμε Το ημιπαραδοσιακό αυτό τραγούδι Οπότε πάνω-κάτω εσύ διαλέγει ή του Χατζηδάκη την άνοδο, τη σκάλα, είτε ο δικό μας την κάθοδο, στον Άδη. Και το μαύρο είναι νύχτα στα βουνά, μαζί με τα αυτιά του Βάιντεν. Έρχεται και δένει και κολλάει. κάποια στιγμή ε, εκεί που έλεγε να με κορφολογήσεις, να σε κορφολογήσω, πετάχθηκε μια κυρία ηθοποιός και ρώτησε την εξή ερώτηση. Τι μου κάνεις? Μακροοικονομική πρόοδο. «Τι Μακροοικονομική πρόοδο Δεν δουλεύεις μωρί, δεν ξέρεις τι σου κάνω Δεν την αισθάνεται ακόμα ο πολίτης Μεγάλωσαν τα αυτιά του Βάιντεν Σήμερα είμαστε πρώτοι που να το πάνε Υπερπρώτοι δεν γίνεται Έτσι λοιπόν έχουμε και την μακροοικονομική πρόοδο η οποία δεν φαίνεται αλλά θα φανεί κάποια στιγμή μάλλον όταν θα έχουμε ανέβει όλα τα σκαλιά το 28 υπομονή μέχρι τότε όλες οι χώρες βουλιάζουν εμείς ανεβαίνουμε σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπουργών μας. Και είναι το υπερπρότι, αποδεικνύεται όχι μόνο από αυτά που λέει ο Κωστή Χατζηδάκη, αλλά από αυτά που συμβαίνουν στον χώρο τη υγεία. Χτε ακούσαμε τον Υπουργό Υγεία, το μεταδώσαμε εδώ, το έχει πει στο Σαββατοκύριακο, ότι και στο Λονδίνο έχουν ράτζα. Οπότε τι θέλετε κι εσείς. Μια δεύτερη γραμμή άμυνα του Άδων ήταν ότι πάντα έχουμε ράτζα. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Τα ράτζα θα υπάρχουν. Πώ έχουμε βροχέ, έτσι θα έχουμε και ράτζα. Δεν αλλάζει αυτό. Σήμερα το πήγε αλλού και η σύγκριση έγινε με άλλη χώρα. Δεν είναι καλύτερα κατά σήμερα από τότε τα πρώτα σα χρόνια. Είναι πολύ καλύτερη. Κάποτε ράτζα είχαμε σε κάθε νοσοκομείο πέναμε. Τώρα ράτσα έχουμε στρατηγών, κάποια βράδυ, όχι όλα, αλλά συνάγω δεν το κρύψει το πρόβλημα. στο Στογενηματά που επίση έχει πολύ καλή φύμει και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και σπάνε στον επαγγελισμό. Αυτά είναι τα ράντσα. δεν έχουμε ραντζάσα στο νοσοκομείο. Συμφωνώ να μην έχουμε ποτέ ράντσα σε μεγάλα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ. Ή όχι σε, είναι δύσκολο. Κάποιο σύστημα υγεία που να μην έχει ποτέ κανένα ράντσο. Δηλαδή αν δείτε εικόνε στο εξωτερικό προ... ακόμα και του Σουηδία. Μπορεί να τύχει, δεν είναι το κανονάς, αλλά μπορεί να τύχει να δεις ράτζο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, ακόμα και από τη Σουηδία. Ακόμα και από τη Σουηδία. Και εικόνες προχθέσινες από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο μουσικό του Λονδίνου, οπότε γεμάτο ράτζο. Παρουσίασε του μέσου χρόνου αναμονής ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία. Μέσο χρόνο αναμονή 22 ώρε. Μεγάλασαν τα αυτιά του Biden. Να μάθει και ο κουρέτα τι ακριβώ συμβαίνει με τα αυτιά του Biden. Έτσι λοιπόν, Σουηδία. Γίναμε τελικά Σουηδία. Ήθελε ο Γιώργο που να μα κάνει δανείο του Νότου. Γιώργο Παπανδρέου πήραμε τα δάνεια. Του Νότου και του Βορρά, όλα μαζί, πακέτο. Τελικά, γίναμε Σουηδία του Νότου. Και στη Σουηδία έχουν ράτσα, και στο Λονδίνο έχουν ράτζα και στη Γαλλία οι ώρε αναμονή είναι πάρα πολλέ σε σχέση με την Ελλάδα. Γενικώ είμαστε μπροστά. Το υπερπρώτη ισχύει. Αν υπήρχε βραβείο, θα το παίρναμε σε όλου του τομεί. Πάνε τόσο καλά τα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε να τα περιγράφουμε και να τα μεταδίδουμε. Α, και στο χρέο. Είμαστε τώρα πρώτη χώρα. Τελικά. χάνουμε αυτή την πρωτιά που είναι δυσάρεστη πρωτιά και κάποια άλλη χώρα όπω θα ακούσουμε τώρα βγαίνει πρώτη στο Ευρώπη. τέλος της εφαρμογής του προγράμματος αυτού mm? η Ελλάδα μετά από πολλά πολλά χρόνια και πριν από την κρίση ακόμα πριν ξεσπάσει η κρίση θα είναι η πρώτη η, η χώρα ε, της Ευρώπης που δεν θα έχει το χειρότερο χρέος Μάλιστα. θα έχει η Ιταλία Αν έχει η Ιταλία βγει πρώτη, που εμείς έχουμε 400, δηλαδή πόσο έχει η Ιταλία τώρα και θα βγει πρώτη. Χάνουμε αυτή τη θέση, την πρωτιά, εδώ όμω είναι καλό, άρα μπαίνει μια άλλη χώρα πρώτη, οπότε εμείς συγκρινόμενοι και με την Ιταλία, μετά τη Σουηδία, για άλλου τομείς βέβαια, δεν έχει σημασία, μετά το Βέλγιο στην πανδημία, γενικώ καλπάζουμε τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης. Οπότε, τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που θα γιορταστούν την Παρασκευή, στην Ριγίλη, στο ιστορικό εκεί κτίριο απ' έξω και στον δρόμο, ε, αποκτούν μια άλλη λαμπρότητα. Να θυμίσω, φορώντας και το κομματικό μας ε, καπέλο, ότι την Παρασκευή θα πάμε όλοι. Ριγίλη, όπως λέει και το σύνθημά μας, ε, θα πάμε για να θυμίσουμε τα 50 χρόνια ε, της, ε, της νέας ε, δημοκρατίας. Φέρετε, Ελάτε αύριο στι 10 η ώρα. Και Κάνοντα την ε, δύναμη του χθε, αποτέλεσμα στο σήμερα, ε, ελπίδα για το, ε, για το αύριο σε μια ωραία επιτυχία εκδήλωση. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε κάνει ένα συνέδριο για τα πέντε μα χρόνια. Στο οποίο μιλήσαμε ε, αναλυτικά ε, για, και απαντήσαμε στο ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία τελικά είναι η μόνη παράταξη η οποία άντεξε τόσο πολύ στου κλειδονισμού τη μεταπολίτευση και είναι σήμερα τόσο ισχυρή. Ρε άτε πήγαινε από εκεί! Ε, θα είναι μια ωραία νομίζω ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και παλιούς αγωνιστές, ε, α, αγωνιστές ε, για να γιορτάσουμε αυτήν την ε, νομίζω πολύ σημαντική και ιστορική επέτειο. Φέρτε βριλάνδια, φέρτε. Αυτιά του Μπάιντεν. Φέρτε, ασύνη, φέρτε μου... Σκατά! Φέρτε... για να γιορτάσουμε αυτήν την νομίζω πολύ σημαντική και ιστορική επέτειο. Ραυτείτε, στολιστείτε. Την Παρασκευή μην κάνουν είστε τίποτα, πάμε όλοι ρηγίλης. Πάμε ρηγίλης πλέον και το σύνθημα να γιορτάσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει μείνει αναλύωτη και συμπαγής μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια, έχει αλλάξει τον τόπο, την έχει κάνει την Ελλάδα υπερπρώτη, πιο πρώτη Πιο υπερπρότητε δεν γίνεται, πρέπει να αλλάξει τώρα και το συγκεκριμένο σύνθημα Οπότε έχουμε δουλειέ εκεί λοιπόν θα φωνάξουμε όλοι, θα πάμε όλοι μένη ραμένη Και θα φωνάξουμε ζήτω η νέα δημοκρατία όπως το φωνάζει η οικογένεια Η νέα δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τις σημαίες του αγώνα Περισσότερο ενωμένοι και περισσότερο αποφασισμένοι παρά ποτέ. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα. Φέρτε βριλάδια, φέρτε διαμάντια, φέρτε... Γκλαγκανάρια και ματζαφλάρια. Φέρτε μου χρυσό. Φέρτε μου ρούχα, τα όνειρα που είχα σήμερα τα διδόν. Ζήτω το έθνο, εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, να ρίξει και κάνω πατριωτικό. Φέρτε, μπριλάνδια, φέρτε... Αρχίδια... Φέρτε, φέρτε μου τριζό... Μεγάλα σαν τα του Biden. Το ιδρωμένο t-shirt μου. δω... Ζήτω το εθνικό αστικό κεφάλαιο! Μπορώ στο ψυχοπαθή! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Μπαμπάς, Ντόρα και Κυριάκο και όλοι μαζί φωνάζουμε ζήτω στη Νέα Δημοκρατία που μας κυβέρνησε, μας κυβερνά και έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν γύρω μας μια βόλτα με τον Κορνηθιακό να πάει κανείς μάλλον δεν χρειάζεται, χτες το απόγευμα Όλη η Αθήνα, η θάλασσα, αν τη βλέπατε από ψηλά, από την ηλιοπολία, μπορούσαμε να τη δούμε, ήταν μέσα στον καπνό. Από όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στην Κορυνθία, οι εκκρεμότητε, όπω τις χαρακτήρισε την εκκρεμότητα, όπω τις χαρακτήρισε τη Φωτιά ο Κυριάκο Μιτζωτάκη, μιλώντα πριν λίγο στην Βουλή. Μου λέει εδώ ένα ακροατή που μένει στην Σουηδία, ο κομμουνινό, μου λέει Εγώ 50 χρόνια στη Σουηδία δεν έχω δει ποτέ ράτζα. σημασία έχει τι λες εσύ και τι βλέπεις εσύ που ζεις εκεί τι λέει ο Άδωνης ο Υπουργός ο δικός μας και συγκρίνει την Ελλάδα με τη Σουηδία προφανώς η δική σου γνώμη δεν μα αφορά μας αφορά η γνώμη του Άδωνη που δεν έχει λόγο να πει ψέματα δεν κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό δεν έχουμε ποτέ κάτι σχετικό ένα βίντεο μια απόδειξη ότι είναι τέτοιο. οπότε αυτόν πιστεύουμε και όχι εσένα που θες το κακό της Σουηδίας και της Ελλάδας ταυτόχρονα Είχε καιρό να μιλήσει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και βγήκε εδώ στη συνέντευξη και μίλησε για όσα έλεγε ο Τσίπρας πριν γίνει κυβέρνηση το 2015 και το πρώτο εξάμεινο του 2015. Αυτές τις κουταμάρες έλεγε ο Τσίπρας. Όταν του είπατε ότι... αυτό που έλεγε ο Τσίπρας... Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτό Α, που έλεγε ο, ο Τσίπρας είναι αυτονόητο. Ηταν αυτονόητο ότι ήταν μια βλακεία. Δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ολόκληρο σύστημα νομοθεσία έπρεπε να αντικατασταθεί με άλλου νόμου okay. οι οποίοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν στι καταστάσει. <Κι> Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Όμω να θυμίσουμε ότι αυτό λέγονταν κυρίω το πρώτο εξάμεινο το τον Γενάρη του 15-25 Γενάρη που έγιναν οι εκλογέ μέχρι όταν ήρθε το μνημόνιο. Λέγανε ότι θα καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το λέγει ο Τσίπρας, το λέγανε παπαγάλοι στο Twitter, παπαγάλοι δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και πολύ τότε και τώρα δεν είναι πια, λακίσανε και αυτοί, το έλεγαν και βουλευτές. Τότε ο πανηγιώτης Λαφαζάνης και η ομάδα που αποχώρησε μετά το μνημόνιο, ε, πριν ψηφιστεί δηλαδή το μνημόνιο τον Ιούλιο ε, δεν λέγανε κάτι, δεν λέγανε ότι είναι βλακείες όλα αυτά που λέει ο Τσίπρας. Σε καμία περίπτωση θυμόσαστε εσείς κάποιον από όλους αυτούς να είχαν πει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω συνέβαλαν στην αυταπάτη, συνέβαλαν στην κοροϊδία και δεν έχει σημασία εκ των υστέρων η όποια κριτική ούτε είναι άλλο το ότι εμείς φύγαμε πριν ψηφίσουμε μνημόνιο. ξέραν πολύ καλά ότι θα πάει όλο αυτό σε μνημόνιο, θα εγκλωβιστεί ο λαός με μπαρούφες και βλακίες τύπου... με ένα νόμο και ένα άρθρο γιατί αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν σε καμία περίπτωση και άλλες βλακίες τύπου θα είναι μέρα μεσημέρι που θα καταργηθεί τύπου θα χορεύουν τα ανταούλια και οι ζουρνάδες θα <χω> παίζουν αυτά και θα χορεύει ο λαός και διάφορα άλλες, άλλες ανοησίες που είχαν υποθεί τότε όλες αυτές ε, εν γνώση Του Παναγιώτη Λαφαζάνη και των υπολείπων τα άκουγαν στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τη Χάνιλ. Ήταν δίπλα-δίπλα στα πάνελ όταν ακουγόντουσαν όλα αυτά και δεν έλεγαν κάτι, δεν έφτανε ένα θέμα να δείξουν κάποια διαφορετική αντίληψη, ένα ίχνο σοβαρότητα, εφόσον ο άλλο έφτιαξε βλακίε. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια, βγήκαν να πούν ότι είναι βλακίε. Και όταν όλοι εμεί λέγαμε ότι είναι βλακίε αυτά που λέτε, παιδιά δεν πρόκειται να γίνουν. αν μπορείτε να θυμηθείτε τι επίθεση υπήρχε, τι κουρνιακτό σηκωνότανε, ότι δεν θέλουμε την αριστερά να σώσει το λαό και ότι θέλουμε να έρθει το Μνημόνιο και διάφορες άλλες τέτοιε βλακίες και τελικά ήρθε το Τρίτο Μνημόνιο και μας μίνανε και οι βλακίες του Τσίπρα. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια, εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια, εναλλακτική πρόταση Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο Ήταν αυτονόητο ότι ήταν μια βλακεία Όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές όλων των μέτρων λιτότητα που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτεροι <Κι> ύφες <Κι> Μεγάλωσαν τα αυτιά του Μπάιντεν. <Κι> Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές Έχω και κότρο, μια βότα. <Κι> Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση Ήταν αυτονόητο ότι ήταν μια βλακεία Το είχαμε καταλάβει, το είχαμε καταλάβει, ο κόσμος ήθελε άλλα τότε Και εμπίστευε ότι δεν θα είναι βλακεία όλο αυτό, ναι δεν ήταν βλακεία, ήταν έγκλημα Ήταν απάτη, κορυφαία και πληρώνουμε ακόμα και πληρώσαμε και τότε διάφορε κατηγορίε του πληθυσμού. Και ήρθε και ένα τρίτο μνημόνιο και απογοητεύτηκε ο κόσμο και έχει πάει σπίτι του τώρα. Και έχει έρθει ένα Κασελάκης να φωνάζει τη Φάρλη και να θεωρείται ηγέτη του κόμματο. Και απέναντί του από σήμερα έχει και το Φαραντούρι, ο Ευρωβουλευτή, με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Αλλά δεν το προλάβαμε. τόσο που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, που να το προλάβει από αύριο το βίντεο του Φαραντούρι. Σήμερα έχουμε τον Κασελάκη φωνάζει τη Φάρλι, μα στιγμή δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Αυτό ψάχνει όλο αυτό τον καιρό. μέχρι να κάνει και αυτός βίντεο, να μας ανακοινώσει ότι είναι εδώ, και το μπολάκι που μιλώντας με τριοπαθός για τον ίδιο, για τον εαυτό του, τον χαρακτηρίζει νικητή. Και κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει δύο επεισόδια. Και το 23, το Φλεβάρι του 23, και το τωρινό... με την ε, αντιπαράθεση στη Βουλή με τον κύριο Γεωργιάδη και τη συνεργάτη του και το μετέπειτα ψεύτικο και υποκριτικό κλάμα της Λινού. Το 2023 για μια ανάρτηση την οποία έκανα που μίλαγε για το βαθύ κράτος αν θυμάστε τότε ο τότε πρόεδρος ο Αλέξης ο Τσίπρας με έθεσε εκτός των ε, ψηφοδελτίων. Στην πορεία επικράτησα οριμότερε σκέψεις και στο ψηφόδελτε και βέβαια εκλέχτηκα και ως βουλευτής και στις εκλογές του 23 που ε, πραγματικά υποστήκαμε μια μεγάλη μείωση της δύναμής μας. Και σε εκείνη τη φάση όλα όσα έγραψε είχα δίκιο. Μπράβο! <σχειά> Όλοι σας και μόνος μου! Σας έχω! Oh, Και σε εκείνη τη φάση όλα όσα έγραψε είχα δίκιο. Όλα σωστά. Δεν υπάρχει ψόγο. Κάτι ψάχνουμε να βρούμε για τον Πολάκη να τον κατηγορήσουμε ή να τον αποκαλύψουμε να τον ξεγυμνώσουμε. Τίποτα. Ραδιοφωνικό. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Όλα σωστά. Είναι νικητή και από τότε και τώρα και για πάντα θα έχει δίκιο. Μια πολύ καλή επιλογή για τον συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην λέει βλακίε. Όπω έλεγε ο Τσίπρα που έλεγε πολλέ βλακίε. Ο Μέτριο Τσίπρα γιατί έτσι περίπου χαρακτήρισε ο Πολάκη χθε. Που είπε ότι από εδώ και πέρα δεν θα κουβαλάει νερό σε πιο μέτριου από τον ίδιον. Γιατί μέχρι τώρα το έκανε. Ποιοι ήταν οι μέχρι τώρα μέτριοι, ο Κασελάκης με τη Φάρλη και ο Τσίπρας με τι βλακίες που λέει, ο Λαφαζάνη. Ωραία, εξελίσσεται όλο αυτό. Όμω, επιτέλου, λήγνονται τα θέματα τη χώρα, μπαίνουμε σε άλλο level, τελειώνουν τα πάντα, είναι ο Βελόπουλο και μιλάει με έναν ακροάτη του. Παρακαλώ! Παρακαλώ! Χαίρετε! Εγώ είμαι! Εσεί είστε. Γεια σα. Σας. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία που παίρνω επιτέλου τηλέφωνο. Καταρχά είμαι 25χρονών. Δεν ξέρω αν μά, με ακούγομαι λίγο, ποιο μικρότερο. Είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Ακούγω με λάθο, αν με ακούγω λίγο χάλια, να με συγχωρεί. Ναι, το τηλέφωνο <τυλίπονο> ακούγεται λίγο περίεργα, να ξέρει δεν με σε ακούμε καλά, αλλά δεν Όσο μπορούμε. Ό,τι μπορώ και εγώ που κάνω. Συγγνώμη, απλά είμαι στη δουλειά. Ήθελα να σα πάρω τηλέφωνο και να σα πω πολύ απλά ότι αν εκλεχθεί ο Τραμπ στην Αμερική να το καταλάβουν οι Έλληνε αυτό. Είστε ο επόμενο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Συρτά στα στραμικό τα Είστε επόμενο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. και να γίνει γιατί το πράγμα είναι τόμινο. Μόλις εκκληθεί ο Τραμπ ο πόλεμος θα τελειώσει η Ούρσουλα θα πέσει και μετά θα πέσει και ο Μητσοτάκης. Μετά το Μητσοτάκη δεν έχουμε ούτε πασόχου ούτε τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που έκανα στη Λεπέν και αυτό που θα πάνε να κάνουν τώρα στην Γερμανία. Να γνωρίζετε καλά, καλά να Να σε καλά. Είσαι Νοέμβριο Να σε καλά. Το Πρώτα ο Θεός παιδιά, πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός έχετε. παιδιά, πρώτα ο Θεός Εγώ σας είπα θέλω Τράμπ για να υπάρχει παγκόσμια ερήνη Δεν επενδύω στον Τράμπ όπως κάποιοι νομίζουν μπορεί να επενδύσει να επενδύω. Δεν επενδύω σε κανέναν μόνο στον Έλληνα προ... oh! Είστε ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας Πρώτα, πρώτα, πρώτα ο Θεός έχετε. παιδιά, πρώτα ο Θεός Η ψυχραιμία όμως του ηγέτη ακούτε εδώ πρώτα ο Θεός, να μας έχει καλά ο Θεός και θα γίνει και αυτό στην Ελλάδα, γιατί έχει κέφια ο Θεός. 25 χρονών δήλωσε αυτό το παιδί που λέει ότι ακούγεται μικρότερο, σαραντάριζ ακούγονταν, ούτε εκεί δεν μπορούσε να προσδιορίσει το πώς ακούγεται, Λεπτομέρειε τώρα. Τα σωστά που είπε είναι αυτά, ότι θα βγει ο Τραμπ, θέλει να βγει ο Τραμπ και μετά ξεκινάει ένα ντόμινο που φεύγει η Ούρσουλα... Με το μικρό, μετά φεύγει ο Μητσοτάκη, με το μεγάλο, το επίθετο δηλαδή, και μετά ποιο έρχεται, ο Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε πλησιάζει η ώρα, Νοέμβριο, είπε τώρα αρχέ Νοέμβριο, γιατί σήμερα μπαίνει Οκτώβριο. Οπότε έχουμε 30 μέρε, όχι μετά τι εκλογέ τη Αμερική. Οπότε ναι, προ το τέλο Νοεμβρίου, μπορεί να πάρει και λίγο τον Δεκέμβρη μέχρι να γίνουν αυτά. Με περιπτώσει, μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε προθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αυτά τα λέει ο ένα ακροατή. Πάμε, πάρα Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Με, σε μένα μιλάτε. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρε. Χαίρετε. Σε, σε άκουσα, σε, ακου, σε άκουσα που μίλησες, α, τα 10% είσαι δεύτερος και όχι μόνο δεύτερος, πρέπει να πηγαίνεις πρωθυπουργός. Καλά, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Προ, πρωθυπουργός. Είσαι τόσο ικανός... για να πάρεις αυτή τη θέση. Έχουμε να κάνουμε με ανίκανους που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Είσαι αυτός που θα σώσει τη χώρα. Τη και βασιλικό Λάμπη το φεγγάρι στον ουρανό Είσαι Στην και Είσαι αυτός που θα σώσει τη χώρα. Από εμένα ανέβγε Περνάει τον πάγκο δηλαδή όπως λέμε στο Masterchef Είναι ένα πιάτο ωραίο Ο ένας τον βλέπει πρωθυπουργό Ο άλλος του λέει ότι πρέπει να γίνεις πρωθυπουργός Είναι ακροατές του Βελόπουλου Τεκμηριώνουνε βέβαια τις απόψεις τους ε, Είμαστε πολύ χαρούμενοι Και ξεχυλίζει μια χαρά Και βάζουμε και τραγούδια Ακόμη και το ότι ήταν δοξαστικό Που λέει στο τέλο, Χαίρε, Νύμφια, Νύφευτε και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ χαρά, η οποία δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο, σε, ένα, σε μια οθόνη από που μα ακούτε, δεν ξέρουν και πολλέ από ακουστικά. Είναι και πολλέ πια οι συσκευέ. Αλλά πρέπει να τη μοιραστούμε αυτή τη χαρά με εσά, γιατί είναι συμπολίτε μα και πώ βλέπουν τα πράγματα και την ίδια του τη ζωή και του ίδιου του εαυτού του. Ο ένα του είπε ότι θα γίνει πρωθυπουργό. Ο άλλο του είπε ότι πρέπει να γίνει πρωθυπουργό και υπήρχε και ένα τρίτο. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Πρώτα συγχαρητήρια για όλα όσα κάνει και όσα λε. Έχει απόλυτο δίκιο στα πάντα. Αλλά να ρωτήσω κάτι: Ο Έλληνα έχει ονομασία, έχει α, όνομα. Α, τι εννοείται όνομα, να καταλάβω κι εγώ τώρα γιατί με μπέρδεψε, δηλαδή, σε... δηλαδή, όταν λέω αυτό είναι ένα άνθρωπο έτσι. Αυτό είναι ένας άνθρωπος εκείνο Εγώ αν χαρακτηρίσω τούβλο τον Έλληνα προσβάλω το τούβλο, κάνει ένα τείχο Αν το χαρακτηρίσω ζώ Μας δίνει κάποια τροφή, μας δίνει μαλλί Ο Έλληνας είναι ακατονόμαστος Αυτά που ακούει από εσάς στη Βουλή Εάν είδωνε το αυτάκι του Έλληνα Σήμερα δεν θα ήταν υπουργό, Δεν θα ήταν πρωθυπουργός Θα ήταν πλανητάρχης Άναψα και στην εκκλησία. Ο αύριο... Πλανητάρχης Θα σε τιμέ Να είσαι πάντα. Πλανητάρχης Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει Πλανητάρχη τον είπε το κορύφω σαν ωραίο όμως Μπράβο οι ακροατές σε μία εκπομπή όλα αυτά ε, Αποδεικνύουν και οι ακροατές Ακριβώς την ποιότητα Την αντίληψη, την κατάσταση Στην οποία βρίσκονται οι ίδιοι, ο, ο πρόεδρος Και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Χατζηδάκη μα λέει ότι πάμε πάρα πολύ καλά: ανεβαίνουμε τα σκαλιά και είμαστε πρώτοι, υπερπρώτοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άλλο υπουργό κάνει συγκρίσει με τη Σουηδία, το Λονδίνο, τη Γαλλία και βγαίνουμε εμεί πάνω από όλου αυτού. Ο Λαφαζάνη λέει ότι έλαγε ο Τσίπρα. Αυτό ισχύει, δεν νομίζω ότι δεν το αφισβητεί κανεί. Νομίζω και ο ίδιο ο Τσίπρα, αν ήταν ειλικρινή με τον εαυτό του, αν περνάει μπροστά από καθρέφτη. Και έρχομαι εδώ το Βελόπουλο που τον βλέπουν προθυπουργό, υποψήφιο πρωθυπουργό και πλανητάρχη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και ισχύουν και συμβαίνουν σε όλους εμάς που ποιοι είμαστε. Τι είμαστε! Τι είμαστε! Τι είμαστε! η Ελλάδα! Oh, oh! Oh, yeah! Να με Ήρθε η ώρα λοιπόν να αλλάξουμε την Ελλάδα Ήρθε η στιγμή που όλοι μαζί Θα φωνάξουμε ζήτω... Τα αυτιά του Biden Νομίζω το ζήτω Τα αυτιά του Biden Τα κλείνει όλα Τα περιλαμβάνει όλα Είναι αυτό που λέμε συμπερίληψη Και τα αυτιά του Biden Όλοι μαζί δύο 11 10 80 8, 80 Σας περιμένει ξέρετε πως Με πολύ μεγάλη χαρά μετά από όλα αυτά Που βγάλαμε και πλανητάρχοι Βγάζουμε και λόγω ντόμινο Και πρωθυπουργό, και πάμε και πολύ καλά. Και έχουν και τι βλακίε του Τσίπρα. Πείτε και εσεί δικέ σα, είμαστε ειδικοί εδώ. Τι καταγράφουμε και τι μοιραζόμαστε. Ο Δημήτρη Χίρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, πρώτε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, ο Τζέμια. Καλησπέρα, όχι ο άλλο. Με τον Τζέμια μπορώ να μιλήσω. Όχι μόνο με τον άλλο, με εμένα δηλαδή. Ωραία, για το Γιάρη πήρα τελευταία. Ωραία. Πε μου. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει, σε τι κατάσταση είναι. Βασικά καινούργια είναι το αυτοκίνητο, βασικά με διαφέρει, βασικά το θέλω. Α, οπότε μη συζητάμε για παζάρια και τέτοια, κατευθείαν όσο λέει, τέλο. Ναι, yeah, 1435 δεν λέει. Ναι, yeah, 1435 θα δώσει. Ναι, yeah, γιατί θέλω να μα πεί μια παζάρια, δεν με παζάρια. Γιατί με παίρνουν συνέχεια διάφοροι που πουλάνε κάλτσε στα παζάρια, βραχιά, εργαλεία μικρά, τέτοια. Και δεν είμαι για παζάρια τώρα. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν παζάρια στον παιδά. Είμαι 45 χρονών είμαι και θέλω να μιλάω και εγώ με ένα σοβαρό. Στην αγγελία Θήμιο και αυτό και ζήτησα το. Καλά κάνετε. Όχι και καλά κάνετε. Και Είπατε, είστε 45 χρονών. Ελεύθερο. Είστε γραμμένο σε κάποια εφαρμογή. Όχι. Στον grindr, α πούμε κάτι. Κα... Ψάχνεστε. Γενικώ, σε τι είστε. Δεν είμαι κάποια αλλά τι σχέση έχω να κάνω Θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο, ναι, το <Λε> δίνω, αλλά είναι και μια αφορμή για μια γνωριμία. Είναι το νέο marketing, α πούμε, στι εφαρμογέ. Έχει ξεπεραστεί Με μέσω αγγελιών. Δηλαδή, παίρνει το Γιάννη, είμαι κι εγώ συνοδηγό. Και ο Λευγιέσεν αλλάξει. Καταλαβαίνω ότι η αγγελία, είναι και να το για να όλα αυτά. Δεν σα φαίνεται κοροϊδιλίκη όλο αυτό. Σας άνοιξε την προσωπική μου ζωή μέσα, πώ νιώθω τα και εσύ κοροϊδιλίκη. Τι διαφέρει με την προσωπική ζωή, ανθρωπικά. Τι, δεν α τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Δεν δεν δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει. Τόση ώρα που πόσο το έχω, το αμάξι. Ναι, πόσο το το αμάξι. Ναι, τότε σε τώρα δεν σε νοιάζει. Μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα. Δεν θέλω να το δώσω σε κάποιον που δεν νοιάζεται για μένα που δεν με υπολογίζει. Εγώ σου δίνω περισσότερα λεφτά όπωσα πουλά. Πώς θα δίνει. Α σου άρεσε δηλαδή το συνοδοή που θα με και εγώ δίπλα. Αλλά... Ε... Το χωρί το συνοδυλίκι. Τον άκουσε το Λεβέτον τον αλλάξει και το δίνεις το κατήσει παραπάνω. Τώρα μιλάμε. Έφερακι κοίταξε να σου πω κάτι μεταξύ μας, η αυτή είναι Εγώ Δεν Και με ενδιαφέρει είναι να αγοράσω το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που ήταν στην <στονίκια> παιδί το μου, τον λεφτά τώρα ξαφνικά να πούμε θα μείνουμε άπαρτοι για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Άμα να τον οδηγό, βρίσκει. Φαντάζομαι, το... αλλά μην πλέξουμε τώρα πάλι. Τι ζώδιο α, είσαι. Από ό,τι βλέπω το Άμα και αυτέ τι εφαρμογέ που εγώ δεν ξέρω, σημαίνει ότι. Ξέρω, careful, ξέρω, ξέρω. ξέρω εγώ δεν δεν ξέρω, ξέρω. Τι είσαι. τα αυτή περίοδο. Έλα, εσύ. Πολύ Τέλος πάντων. Απλά σε πήρα για δουλειά. Τη δουλειά είμαι λίγο σοβαρός. Ναι, Έτο κατάλαβα. Πέρα ναι, πέρα. ναι, εντάξει, δεν μας βγήκε αυτό. Άλλη. Τέλος πάντων. Άστο. Δεν πειράζει, ίσως δεν ήταν γραφτό. Δεν ήταν εγγραφτό. Όχι. Οπότε δεν το πουλά το αυτό Το πουλά το αυτοκίνητο. Αν θέλει να ρίξουμε και το κάτσμα το πίσω να κάνουμε το λεγόμενο Προρπαγκάζο. Ποιο αφορά. Αν έχει ένα τελικό κάτι τα κάναμε. Αυτό το μισό λεπτό. Τζέσκα, δεν ένοιχο. Δηλαδή αυτά δεν είναι τώρα πλέον. Συμφωνώ. Με το βγάλει τα ρούχα καλά. Δεν υπάρχει λεπτά. Μην κολήσουμε σε αυτέ τι λεπτομέρειε τώρα. Ε, δεν είναι λεπτομέρειε. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Ε, ε, άλλο, άλλα. Άλλα αυτά. Αμα δεν μου πατήστε που έρθω, εντάξει, Μιτσοτάκι ψηφίζετε. Όχι, δεν ψυφείζετε τίποτα, δεν διαφέρε. Αυτό όνομα και αυτό ικανοποιούμενο βλέπω λοιπόν έλα να είσαι καλά Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Γεια σου φίλε, καλημέρα. Είμαι ο Ιχονίστη Σε πήρα από πω. Ο Φαραώ. Ντροπή, εγώ δεν είπα τίποτα. Αλλιώ. Εγώ πήρα από ευχαριστώ σε κάποιου εργαζόμενου στον διβάνι Κάραβελ που άκουγαν την εκπομπή σου κονσέρβα τη. Μισό στον διβάνι Κάραβελ ή στον διβάνι του Άδωνη στα νοσοκομεία. Δεν τον ήμουν μόνο που εσεί δηλαδή τον έσταψε σε μικρότερη λυκή ρυθμό στον Ταράτζα. Στον διβάνι Κάραβελ, τι είμαστε, τίποτα πλεντέ. Δεν ήξερα, συγγνώμη, δεν ήξερα να. Είμαστε και κάποιο επίπεδο. Ήταν η μόνοι που χάσανε και πάλ Θα τιμολογήσω μήπως που με κάτι. Γιαγούλη την εκπομπή. Ακούγανε κονσέρβα Αποστόλη στις το βράδυ. Βλέπεις; Ήθος που εκπέμπουμε. Επειδή ακούγανε την εκπομπή και σε βοήθεια. Λιάος του να, δεν να καν τίποτα. να Σόπα. Άντε, καλά. καλά. Στο diván. Γιατί ο δεν που του <ΣΣ> De semana, ναι, θα πάμε καλύτερα από ό,τι λένε οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου mm -hmm. Προγράμματος. Σε ευχαριστώ Παναγίου. Πολύ θετικό αυτό, αφού το λένε και οι προβλέψεις και θα πάμε καλύτερα από τις προβλέψεις, δηλαδή διαψεύδουμε και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα μελετητικά γραφή, αυτού του οίκου αξιολογήσεω και όλα αυτά, όλου αυτού του γραμματωμένου που βάζουν φιλιέ στου λαού. Εμεί του διαψεύδουμε, του έχουμε στο τσεπάκι και πάμε καλύτερα και του το τρίβουμε στη μούρη. Εσεί δεν το έχετε καταλάβει όλο αυτό, γιατί είναι μακροοικονομικό, αλλά κάποια στιγμή θα το καταλάβετε, θα φτάσει και σε εσά. Πώ μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια πυρκαγιά, Έχουμε την φωτιά στην Κόνη, θα έχει και δύο νεκρού. Όπως ξέρετε, καίει, ξεκίνησε και την Κυριακή, χτες όλη μέρα έκαιγε, σήμερα καίει, κανονικό, όλο το βράδυ, οι εικόνες που έρχονται από εκεί συγκλονιστικέ. Ο κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν στην Βουλή, χαρακτήρισε την φωτιά, την πυρκαγία εκεί ως εκρεμότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντα στη βαθιά μου. οδίνει για την ε, τραγική απώλεια ε, δύο συμπολιτών μας ε, στην ε, πολύ δύσκολη φωτιά στην ε, Κορινθία μια φωτιά η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά ότι αυτά τα οποία γνωρίζαμε σχετικά με την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μάλλον πρέπει να ε, αναθεωρηθούν. Ο αρμόδιος ε, υπουργός ε, θα δώσει συνέντευξη τύπου για να ενημερώσει για την εξέλιξη της ε, προσπάθειας αντιμετώπιση της. Ο κρατικός μηχανισμό είναι πλήρως κινητοποιημένος και ελπίζω και εύχομαι ε, σύντομα να Τελειώσουμε, ε, με αυτήν την ε, εκκρεμότητα ε, με αυτή την ε, εκκρεμότητα Έχεις πάρα πολλές λέξεις να χαρακτηρίσεις μια καταστροφική πυρκαγιά και δεν χρειάζονται και, και ασηιδώματα και πυρκαγιά να την έλεγε και φωτιά χωρίς να βάλει το καταστροφική που βάζουμε εμείς εδώ που και ο ίδιος έτσι το βιώνει μέσα του γιατί αν δει κανεί θα αποτέλεσμα, είναι μια καταστροφική πυρκαγιά και διαλέγει τη λέξη εκκρεμότητα Όλο αυτό και τον κρατικό μηχανισμό είναι μια εκκρεμότητα. Αυτό που συμβαίνει εκεί που έχουν καεί σπίτια, που έχουν καεί και άνθρωποι και είναι και οικολογική καταστροφή και για τα ζώα και όλο αυτό που βλέπουμε και ζούμε και δεν είναι μια φωτιά εκεί. Είχαμε και άλλε φωτιέ. Γενικώ το αντιμετωπίζει η χώρα κάθε καλοκαίρι και τελικά κάθε φθινόπορο. Και όλο αυτό το λε εκκρεμότητα. Γιατί όταν ο επικεφαλή του μηχανισμού το αντιμετωπίζει ω τέτοιο, φτάνει και κάτω αυτή η αντίληψη ω μια εκκρεμότητα που πρέπει να. Λυθεί με κάποιο τρόπο. Αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν λίγο στην Βουλή. Ακούμε συνεχώ από την αρχή τη εκπομπή για τα αυτιά του Biden. Πώ ακριβώ και πού ακούστηκε αυτό. Έλα εδώ για να καταλάβει τι σημαίνει συνωμοσιολογία. Γίλα, συγγνώμη Στέφανα που σταλαιπωρώ, αλλά. 2008 μια φωτογραφία του Biden και 2021 μια άλλη φωτογραφία του Biden. Και δείχνουν και λένε τα αυτιά είναι σαν τα θετικά αποτυπώματα, δεν αλλάζουν ποτέ. Άκου τώρα τι λέω άλλο. Επειδή τα αυτιά διε, του, μεγάλωσαν τα του Biden. Βρέ, παλικάρι μου. Δεν ξέρω οι Ο άνθρωπος έχει κάνει πλαστική. Λίφτινγκ. Στο λίφτινγκ σε τραβάνε, βρε μου. Σε τραβάνε. Από πάνω από κάτω σε τραβάνε. Και μεγαλώνει λίγο τα σου. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Μην ψηνομωσιολογείτε συνεχώ. Α, εννοεί ότι είναι σαυροϊδές πώς τα λένε αυτά τα περίεργα. Τι είναι? Σαυροϊδές. Δεν τα ξέρω Τραμάτα τα παιδιά τα έχουν. Άμα τα Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Α τελειώσουμε. Εκεί που λέει: Εγώ είμαι πρόεδρο κόμματο. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Τα σαυροειδή και τι πλαστικέ και τα αυτιά του Μπάιντεν γενικότερα. Όπω ακούτε και στο πρώτο μέρο του λέγου, που θα ακούσετε και τώρα, κάποιο φίλο, δεν ξέρω, ακροατή έχει βάλει μια αγγελία για ένα γιάρι και έχει δώσει το τηλέφωνο του σταθμού και έχει γράψει ώρε μία με δύο. Και παίρνει λοιπόν ο κόσμο αυτέ τι ώρε. Γεια χαρά. Τι κάνετε, καλέσαι. Ήθελα καλά. να σου πω. Ακούγα μέσα στο Σαββατοκύριακο τι εκπομπέ τη προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα. Και την Πέμπτη υποπέσατε σε ένα τόπιμα με το Δεν θα να απλά επειδή είναι λίγο. Νομίζω ότι το βρίσκω σημαντικό το θέμα. Γι' αυτό αποφάσισα να πάρω. Μιλώντα για τι ελλείψει στα φάρμακα, αναφερθήκατε στην έλλειψη ενό συγκεκριμένου φαρμάκου ενό αντιψυχοσικού. Και κάνατε ένα αστείο εκείνη την ώρα με τον Άδωνη. Ότι μάλλον δεν τα παίρνει ο Άδωνη στα ναι, φάρμακα. Ναι, ναι. ναι, ναι. Κοιτάξτε, επειδή γενικά. Στη χώρα μα υπάρχει πολύ έντονο το στίγμα και οι ψυχικέ ασθενεί αντιμετωπίζονται και από την κοινωνία αλλά και από το κράτο. Σαν μια αναπηρία, σαν κάτι όπου δεν μπορεί κανεί να ξεφύγει, όπου σου δίνει το καταλόγιστο κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτού του είδου τα σχόλια από μια προοδευτική εκπομπή σαν τη δική σα βοηθάνε. Εννοώ ότι σε τελική ανάλυση ο Άδωνη. Το θέμα δεν είναι να βοηθήσει μια εκπομπή, το θέμα είναι να βοηθήσει το σύστημα υγεία. Ακριβώ, συμφωνούμε. Μια εκπομπή σαν τη δική θα κάνει κάποιο αστείο ενδεχομένω. Το αστείο δεν έβλαψε κανέναν, ο Υπουργό έβλαψε κόσμο. Ακριβώ, Και εκεί ήθελα να καταλήξω το, το αστείο είναι αστείο και τελειώνει το αστείο. αστείο. Δεν έπαθε κανεί τίποτα από το αστείο. Ναι, ναι, συμφωνώ. Το επισημένο μόνο γιατί πρώτον. Αυτό δεν μα κάνει ημιπροοδευτικού. Μα δεν είπα κάτι τέτοιο έτσι, σε καμία περίπτωση. Το λέω για να μην ναι, απογοητεύεστε κι αυτό. Το αστείο Ούτε. είναι αστείο και δεν πειράζει κανέναν. Δεν έπαθε κάποιο κακό από το αστείο. Σίγουρα. Απλά ξαναλέω επειδή υπάρχει και το στίγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Ένα άνθρωπο που έχει κάποια ψυχική ασθένεια που παίρνει κάποια φάρμακα. Βρε το καταλαβαίνω. Αλλά η δουλειά μια αντιρκή εκπομπή είναι να γελάμε και με το σκατό μα. Να γελάμε και με αυτό που μα πονάει και με αυτό που μα ενοχλεί. Ναι, σίγουρα. Αυτή σίγουρα. είναι η δουλειά μια εκπομπή σαντερική. Και απλά το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι τόσο ο Μητσοτάκη, όσο ο Άδωνο και ο οποιοδήποτε μέλο τη κυβέρνηση κάνουν αυτά που κάνουν όχι επειδή δεν παίρνουν τα φάρμακά του, αλλά επειδή ακριβώ εξυπηρετούν συγκεκριμένε πολιτικέ. Μια πολιτική που θέλει ακριβώ τα φάρμακα. Αυτό που, που κάνουν σαφώ και δεν έχει να κάνει με τα φάρμακά του. Αυτό ε. που είναι και αυτό που λαμβάνουμε εμεί, σου πάει στο μυαλό ότι μια λήψη αγωγή δεν έγινε. Καλά, ναι. Αυτό που λες mm. ισχύει. Mm. Εμάς το λεπτώσει. Όλο αυτό γίνεται η συζήτηση στη λογική του συνεχίση την καλή δουλειά, έτσι. Δεν... Να' σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε. Συνήθεια πολλά. Γεια χαρά. Yeah, yeah. Γεια σα. Σας? σας πάρω για μια που έχετε βάλει για να γιάρε. Ναι, ναι, 1450. Ναι, ναι. Ακατέβα. Τι για παίζουμε, ακατέβατα. Ε, το αμάξι είναι είχα... GG, είναι πένα. Ε, εγώ δεν σου κάνω παζάριο. Φίλε γιατί με παίρνει με την μπάλα να με τη μία. Μπορεί να σε αδεικώσει. Αλλά με παίρνουν συνέχεια και μου λένε να το κάνω Όχι, 1450. Δεν στον κοιλοποιώ. Αυτό είναι. Σε ένα πεζοδρόμι, θα βρει το πίσω μακ, θα βρει. Τι είναι αυτό είναι. Τώρα, Γι' αυτό είναι, είναι, μεταχειρισμένο. Αλλιώς παίρνεις είναι μεταχειρισμένο. Αλλιώ παίρνει καινούριο. Αμένε μεταχειρισμένο και κρατζούν. Τι συζητάμε τώρα. Δεν θα βρει πόρτα σε ένα κολονάκι. Πώ συζητάμε τώρα, ή αν έχει φάει δέκα τούμπες, να μην έχει τούμπε τώρα, Ά, τώρα. Τι, τούμπα είναι τώρα να κάνει ένα γύρο γύρω και να προσγειωθεί ξανά στι ρόδε του. τούμπα λέγεται <laughs> μην Ωραία, πότε θε να το δούμε. Γιατί θα το δούμε. Oh, <συνθεί> δεν χρειάζεται. Σιγά, από τι φωτογραφίε. Καλό είναι. Δεν σου στείλω τα λεφτά. Ναι, έτσι λέω. Το κάνουμε τη μεταβίβαση τελειώνει. Τι να δούμε ε, τώρα. Ε, Λά. Λά. Λά. Λά. Δεν θα το έχει εκεί να το, το βλέπει μετά. Δικό σου ήταν. Όποτε το βλέπει. Κατεβαίνει κάτι, το βλέπει. Έχει δίκιο, Άγουερ μου. έχει ξέρω τι θα κάνουμε. Να χάνουμε χρόνο τώρα για συνεργεία. και σου δώσουμε το λογαριασμό σου να του βάλω τα λεφτά. Γεια πέσ. Γκ 6245 E10. Ναι, ναι. 5721 48. Ωραία. Οκ, okay, το όνομά σου. Πριτσαπίδουλα, Νότη. Πώ πω, Πρυτσαπίδουλα, Νότη Νότη Κρυτσαπίδουλα. Ναι, ναι Ωραία και μια διεθνση μπορούμε. Στα αγγλικά θα το γράψετε γιατί έτσι έχω το λογαριασμό. Για παίρνουμε μια διεύθυνση. Πριτσαπίδουλας, ε και Μια διεύθυνση δόσμου. Λεοφόρο συγκρού. 162. Okay. Άρα λοιπόν αύριο το μεσημέρι μπορούμε να από εκεί. Ναι, ναι, ελάτε από εκεί, Μάγκας. Μ' αρέσεις, σ' Τι ώρα θέλεις, τι ώρα Μία με δύο, τέτοια ώρα, με δύο τέ, μόνο. τέτοια ώρα εκεί λίγο πήλυγο Μετά εκεί γύρω πάντως okay. Μ' αρέσεις, ωραίος, μαρέσεις, Φέλα, ωραίος. Νάς, καλά, σου, να, μου, Όπως ακούσατε Θα γίνει συνεννόηση, θα πάει, πήγε ποιο ξέρει, ο άνθρωπο εκεί Ε, το AI φτιάχνει θαύματα Κάποιοι είχαν μια ιδέα Και φτιάξαν ένα τραγούδι για όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε Ζούσα σαν σκιά Μα τώρα η αλήθεια Απλώνεται σαν φωτιά Ο δικό μας ο ΣΥΡΙΖΑ Βλώγα μέσα στην καρδιά Παλέπιν αδειάς και σιωπή Και σπάει τα δεσμά Ενάντια στις φράξεις θα σταθούμε ξανά. Είναι το πρόγραμμα σούνο. Εδώ ακούμε και τους τύχους να αντισταθούν στις φράξεις. Είναι θαύμα τεριάζει απόλυτα. Η νομεντράτουρα κατάποσα κουλές, κουλές ματικές κοτίνες. Για την αριστερά Αλλά θα λογοδοτήσω Εκεί που ανήκει η φωνή μου Ο δικός μας ο ΣΥΡΙΖΑ Πλώγα μέσα στην καρδιά Παλεύει ενάντιας Και και σπάει τα δεσμά Ο δικός μας ο ΣΥΡΙΖΑ Εδώ θέλει τώρα και αναπτήρες, αναμένους από τους φίλους Σιριζέους, οι οποίοι αναπτήρες ο, ο ένας και καίει τον άλλον. Έτσι χαλαρά και με ωραίο κλίμα φτάσαμε στο συντροφικό. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα θα ακολουθήσει το τρίτο μέρος του λαού. Διευμίσεις, Γιώργος Πιέρος μετά, μαγκαζινομείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Της γραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Είλιστα. Είλιστα. Ε, γι' αυτό δεν πάμε με Ε, γι' αυτό. Τι είπε η βούλτευση, Ότι. Ε, τι είπε ε, ε... τώρα, θα πω στο, σε άσε κουβέντα τι είπε η βούλτευση. Πόσο χαμηλό το επίπεδο, πόσο να κάνω downgrade. Τελείω, στον πάτο. Ε, τέλο βέβαια, πε μου, τι είναι, μη το χαλάσω, δεν Ό, θέλω. Το βυζαντινό μουσείο, το κήπο του τρε πάντων, τον νοικιάζει θέλει. Με τι ασχολούνται τώρα. Κάποιο πάει να παντρευτεί, κάνει μία δεξίωση. Το βυζαντινό μουσείο τον νοικιάζει όποιο θέλει. Αμέ. Yeah. Και Airbnb, άμα θε Airbnb. Και κοιμούνται, και απλώνουν, κάτι κοιμούνται εκεί, απλώνε, κάτι βρωμιαρέ. Θε να πάμε την άλλη εβδομάδα να τον ικιάσουμε να δούμε ε, τι θα μα δώσουν. Τι θα μα δώσουν, Γιατί θα μας δώσουν, δεν μα δώσουν, Δεν νοικιάζεται. Παντρέψεσαι η αγάπη μου και όλα, παντού θα σε πάω, στου βασιλικού κήπου, όπου θε. Ο κήπο. Πε είχε... τον αι, και εγώ θα τα κανονίσω όλα. Για εκδηλώσει και συναυλίε και για τέτοιου λόγου. Αλλά δεν μπορεί κάποιο να πάει να τον νοικιάσει. Oh. Και το πιο εξωφρενικό είναι ότι αποκαλούσαν στα έγγραφα αυτού μεγαλειώτη κτλ. Ενώ τι είναι, είναι. είναι αλλού μεγαλειώτη. Αυτού μεγαλειώτης είναι. Δεν είναι καμία μεγαλειώτης. Δεν υπάρχει ο βασίλης. Ναι, όχι σαν τους άλλους γραφικούς που λένε Βασίλισσα, είναι μόνο η ΑΕΚ. Επρόστισα εκ παλικάρια Αποστολή. Έλα. I do. Μαρανάρα μου, κοριτσάρα μου <laughs> εσύ. Καλή δομάδα. Επίσης, Τώρα που είπε ο Πολάκη ότι κουβαλάει νερό για πολλού, κουράστηκα να κουβαλάω νερό στου ανθρώπου που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα. Μου ήρθε στο μυαλό η ματωμένη νύχη που κουβαλούσε νερό στον Πάη στο Pulp Το Pulp να την έχει δει την ταινία, φαντάζομαι την έχει δει. Λοιπόν. θα μου Αυτό γίνεται παραγγελιά με εικόνα, δεν γίνεται Να είναι τα σκαλιά εκεί με κουβάδε στα σκαλιά, με του που είχε εκεί για προπόνηση. Να είναι με τη φάτσα του Τσίπρα στην αρχή. Και μετά να έρθει η που σκότωσε το Πάη με το ένα μάτι, ο οποίο θα έχει Όλα ντάλα ντάλλα τη Πασκευή στο γάλα. Τι να κάνουμε, πίνουμε κάποια ποτήρα και παραπάνω. Τέλο πάντων. Τίποτα αυτό, αν μπορεί να το κάνει κάτι σε εικόνα κάπου, κάπω, που κράτα του αν ιδέα. Όχι απλά έτσι, να είχαμε να λέγαμε. Ναι, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε αλεπουδιάρα. Αλεπουδιάρη. Το πολέμον. Α σερεπονιέρε, επειδή είσαι ένα μάλε που δεν έχει νόημα. Αλεπουδιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Να σου πω, τι σημασία ήταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Άννα του διαβατοπούλου. Τι σημαθήτρη ήταν. Αίδη στο κλήβισμα πού... αυτό το YouTube που ανέβασε η, η, η Παπαδοπούλου; Είναι αυτό το εμετικό βίντεο. Που πήγε να ξεπλύνει τη Διαμαντοπούλου με τον πινάκι. Ακριβώ. Αι, τα σύννεφα, ήταν... πέφτει απίστευτο. Ότι ήταν σημανθήτρε η Παπαδοπούλου είναι 62 ετών και η Διαμαντοπούλου είναι 65. Πού ήταν σημαντίε. Και καλά το εννέχει η Δαμαδοπούλα, δεν ταπαινε κιόλα από τον κομματικό Σωλήνα την ξέρουμε. Δεν ανάγκη ότι έπαιρνε oh. και τα γράμματα. Ναι, επίση η Παπαδοπούλου γεννήθηκε και δεν σε πια για εκεί στην Ελεξάνια Δηλαδή ψέματα παντού ακόμα και σε αυτή την idea Δε σέβεσαι μωρί που ήταν στο ορυχείο μέσα Και κάθισε και μιλάς τώρα τη γυναίκα άντε Ο πατέρας μου κομμουνιστής Σε σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου Με τα χέρια μου και με το μυαλό μου Αλλά... Δεν σέβεστε τίποτα καθήκα. Δύο εκατομμύρια εισιτήρια βγήκαν άχρηστα και 200 εισχέδες κάρτε κάρτες για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ε, και τι έγινε, γιατί. Τι θα χάσεις, το επόμενο δρομολόγιο. Δεν έχει προηγούμενο, okay. θα έχει επόμενο. Α, okay. χάθηκε η κάρτα okay. και τι έγινε. Ε, την σου Είναι τόσο άχρηστο. Τι έπρεπε κάποιοι να πάρουν τη μίζα τους, ή και τα δύο. Τώρα δεν μ' αρέσει να βάζεις τώρα τέτοια πράγματα στο διάλογο, είναι λάθος. λάθος.